Στοιχη 9-15. Οδηγεί για την διαγωγή του τίτλου. 9. Απόφευγε δε τα σανοή του συζητήσει και τα γενεαλογία περί των μυθικών Θεών ή των ευγενών προγόνων, καθώ και τα φιλονικία και διαμάχα περί του Ιουδαϊκού νόμου, διότι δεν φέρουν καμία ωφέλεια και είναι μάταιε. 10. Εδεντικών άνθρωπων που επιμένει να δημιουργεί σκάνδαλα και διαιρέσει στην Εκκλησία, μολονότι τον συνεβούλευσε πρώτην και δευτέραν φοράν, Παράτησέ τον και αποφευγέ τον Ένδεκα Γνώριζε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος έχει διαστραφεί και αμαρτάνει και για την αμαρτία του αυτήν ελέγχεται και κατακρίνεται από την συνείδησή του και από τον ίδιο τον εαυτόν του Δώδεκα Όταν σου στείλω τον Αρτεμάν ή τον τυχικών. φρόντισε γρήγορα να έλθεις στην Οικόπολην αποφάσισα να περάσω το χειμώνα 13. Τον Ζινάν, των Ομοδιδάσκαλων και των Απολό, κατεβόδοσέ του με επιμελή προετοιμασία για να μην του λείπει τίποτε στο ταξίδιόν των. Δεκατέσσερα. Επί τη ευκαιρία δε τη προετοιμασία αυτή, α παίρνουν μάθημα και οι δικοί μα να πρωτοστατούν και να εργάζονται καλά έργα και να συντρέχουν του αδελφού, ίσω απαραίτητου ανάγκαστον, για να μην στερούνται πνευματικών καρπών. Δεκαπέντε. Σε χαιρετούν εγκαρδίω όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε όσου μα αγαπούν ένα κατ' σκηνή πίστεω που έχουν με εμά. Η χάρη να είναι με όλου σα. Αμήν. Τέλο τη προστίτον Επιστολή, σελίδα 861.